Μια Κο Μητσοτάκη, σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δει το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Μόνοι μα, τα απαντάω. Ναι, θέλω να ντρέπω του Έλληνε. Μήπω πρέπει κάπω να προσέχουμε, λέω. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθω με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει. Δεν είμαστε απλά ενωμένοι, είμαστε και ανανεωμένοι. Είμαστε η νέα νέα δημοκρατία. Τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Είναι ο Λούλη. Ο Ιθοποιό. Ο Βαρουφάκη που είχε κάνει στην ταινία, αν θυμόσαστε, ο Χρήστο Λούλη. Το σποτ του οποίου δεν ήταν δικό του, τη πολιτική γραμματεία, απεσήρθη διότι εκρήθη ει εξιστικό και αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Όχι όταν τα φτιάχνει, όταν την κράζουνε, όταν την παίρνουν χαμπάρι, όταν την πιάνουνε με τη στην πλάτη, όπω λέμε. Και αμέσω τα αποσύρει ο Χρήστο Εδώ σε ένα διάλογο. Πραγματικό, γιατί δεν τον πήρε μόνο η σύντροφό του, η γυναίκα του, τι ακριβώ περιέγραφε το spot. Τον πήρε ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη και είχαν αυτόν τον διάλογο που μόλι ακούσαμε. Το συγκεκριμένο spot του Χρήσου που απεσύρθη είναι το πρώτο του κορονοϊού που δεν έχει μέσα τη φράση Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί και του Σπύρου Παπαδόπουλου την είχε και τη Βίκυ Σταυροπούλου, ένα άλλο που επίση παίζει, την είχε τη συγκεκριμένη φράση, όμω κακώ απεσύρθη ή καλώ δεν έχει σημασία. Τελειώσαμε με τον κορνόιο, έχουμε τελειώσει οπότε θα αποσυρθούν όλα τα σποτ θα το απέσυραν έτσι κι αλλιώ δηλαδή και ο λόγος ότι αποσύρεται αποσύρθηκαν και όλα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα είναι ότι μας, όπως λέει και ο τελοπόν έχει τελειώσει ο κορονοϊός. Αλλά η ουσία είναι μια και μοναδική. Έχει τελειώσει ο κορονάς παιδιά. Θα δεις αυτό πως το λέτε ότι έχει τελειώσει τώρα έχει τελειώσει. <σέχει> Αλλά η ουσέα είναι μία και μοναδική. Έχει τελειώσει ο κορονάς, παιδιά. Έχει τελειώσει το ζήν. Το ζήν τελείωσε. Όχι, γιατί για το θέμα της υγείας. Αυτό σου λέω. Το ζήν. Τελειώσει. Πάμε στο εύζυν τώρα. να Τελείωσε. Να... Επιμένετε, ε, επαναλαμβάνω, τελείωσε. Ξέρετε, τι, ξέρετε τι κάνετε τελείωσε. με αυτήν την τώρα. Τελειώνει. το πρόβλημα. Από εδώ και παραπάνω πάμε στο ευζίν, πως θα ζήσουμε καλύτερα σας λέω. Τελείωσε, σύμφωνα με τον ε, Τελοπόν, τον κύριο Τελοπόν, έχει τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει λόγος για διαφημιστικά, ούτε για προφυλάξεις, πάμε τώρα να δουλέψουμε για να έχουμε το ευζίν, το ζίν το έχουμε εξασφαλίσει, όσοι μείναμε μείναμε, σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε στην ERT. Ο κύριο Τελόπων, ο Χρήστο Λούλη, ο ηθοποιό, δεν ε, μίλησε μόνο. δεν περιέγραψε, περιέγραψε τον διάλογο που είχε με τη σύντροφό του. Αυτό ο διάλογο που λέει μου είπε, τη είπα, τη ρώτησα, με ρώτησε. Αυτό πολύ ωραίο διάλογο που τα περιέγραφε με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν μίλησε λοιπόν και άρα δεν περιέγραψε το διάλογο μόνο με τη σύντροφό του, μίλησε και με μια άλλη κυρία. Μίλησε για μια συνομιλία και μα περιέγραψε τη συνομιλία που είχε με μια άλλη κυρία. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Πρωί, πρωί. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Μου λέει. Και βέβαια, της λέω. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Μου λέει. Κάντε και εσείς τον υπόλοιπο, για να ******θούμε <συλίξουμε> <συλίξουμε> στη μέση. Μόνοι μα Της απαντάω. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει. Αν έχεις μία πίτσα, θα είναι μικρό. Εάν έχει τέσσερις πίτσε, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένα και δεν θα τους περισσεύει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Τις λέω. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Και ο κυρίακο είναι βλαξ που επιμένει στο λάθος του. Τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Κρατάμε αυτό από το Λούλη. Μπορεί να έχει αποσυρθεί το σποτάκι, αλλά κρατάμε το τελευταίο. Τον αποφεύγουμε και έτσι αποφεύγουμε τα χειρότερα. Έλεγε τον ιό. Αλλά όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Ιώος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν γράφεται με ιότα όμικρον. Γράφεται αλλιώ, Αλλά πέρα από το πως γράφεται, ε, έχει μια επίδραση θετική, αρνητική θα κρυθεί όχι τώρα θα κριθεί σε βάθος χρόνου και όχι πολύ βάθος, πολύ σύντομα μόλις αρχίζουν τα οικονομικά προβλήματα να γίνονται πολύ έτσι απτά και ορατά οπότε ιός και αυτός να προσέχουμε για να μην το ξαναπάθουμε η επικοινωνία ήταν με την Τώρα Πακογιάννη βεβαίω, αυτό συνέβη χθε προχθές γιατί η Τώρα Πακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε σε κανάλι και έλεγε για όλα αυτά που θα μας βρουν ναι, πράγματι θα μας περιμένουν δύσκολες ώρες ναι. Πράγματι η οικονομία θα περάσει Από μεγάλη στενοπό Και δεν μας άξιζε μας Μετά από 10 χρόνια μνημόνιο Να φάμε στη μάπα αυτή την παγκόσμια ναι. κρίση Να φάμε στη μάπα αυτή την παγκόσμια κρίση Χριστέ μου τι ακούω και δεν έχω κατά η μαζί μου Αλλά είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα σήμερα Να φάμε στη μάπα τι εκφρασει είναι αυτές από μια μητσοτάκη Εκτός αν θέλει να αποδείξει δεν το έχει ανάγκη όπως λέει εδώ και ο Ιχολήπτης, ο Θανάσης Αθανασόπλος, ότι είναι μία από μας. Οπότε χρησιμοποιεί τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι απλοί άνθρωποι του πεζοδρομίου και του καφενείου, όπως λέμε συνήθως. Συντόρα, Μπακογιάννη, πέρα από αυτή την πολύ γλαφυρή περιγραφή του τι ακριβώς έρχεται στη μάπα όλων, προχώρησε και το διατύπωσε και με άλλο τρόπο. Εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί και με στενοχωρεί είναι ότι βλέπω τα και να λέει μπράβο έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή, τώρα να την πληρώσει ο Μητσοτάκης, τώρα να την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή, τώρα δεν την πληρώσουμε ο σελάχιστο, τώρα την πληρώσει, ο τώρα να την πληρώσει η νέα δημοκρατία. Το, το λέει τώρα. Το αποδίδου σε άλλου βέβαια, αλλά το λέει με τη δική του φωνή όλα αυτό που θα έρθει στη μάπα, όπω είπε. Οπότε, επειδή έρχεται κάτι και υπάρχει και σχετικό τραγούδι γιατί η τέχνη τα έχει προβλέψει όλα για αυτό τη μισούνη εντελή την τέχνη, επειδή έχει προβλέψει. Τα πάντα βάζουμε αυτό το ηχητικό τη δώρα στο σχετικό άσμα Έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Έχετε, έχετε. Μπράβο, έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Έχετε, έχετε. Τώρα δεν την πληρώσει, Μητσοτάκη, τώρα να την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Και οι σχετικοί πανηγυρισμοί βέβαια από πάνω, διότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πανηγυρίσουμε. Δεν ξέρω αν είναι τέταρτο ή πέμπτο, δεν έχει σημασία εκεί η αρρύθμιση. Σημασία έχει ότι έρχεται, θα έρθει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να μείνει σαν τα προηγούμενα, θα είναι όμω σαν τα επόμενα. Διότι και πολλοί κάτσαμε κάνα δύο χρόνια χωρί. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα, ξεσνηθίζουν οι λαοί. Εμεί εδώ έχουμε συνηθίσει κιόλα. Οπότε θα έρθει μια χαρά. Ο Χρήστο Λούλης εκτό από τη συνομιλία που είχε και μα περιέγραψε με τον Κυριάκο Μιζοτάη και την Τώρα Μπακογιάννη, είχε για άλλη μια πολύ αξιόλογη συνομιλία. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί. Δεξιό όρθις. Δεξιό όρθις. Μου λέει. Θέλω να τα φάω όλα τώρα! Μου λέει. Ρε τον Άδωνη! Ρε τη Νέα Δημοκρατία! Ρε του Γερμαντολιάδε! Και βέβαια. Άρες μάρες κουκουνάρες. Μου λέει. Άρε μάρε χουκουνάρε! Μήπω πρέπει κάπως να προσέχουμε? Τα παντάω. Τα τερμαλάκα. Μου λέει. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθω με κάνει ό,τι θέλει. Μου λέει. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Παίρνει τηλέφωνο το πρωί, πρωί, πρωί. Ναι, θέλω να ***ω τους Έλληνες. Μου λέει, ακριβώς αυτό είναι το θέμα σου λέω. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και τη συνομιλία που είχε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε και άλλες συνομιλίες στην πορεία. Προχθές το Σάββατο, μπροστά από τη Μαρφήνση Σταδίου, έγινε, τοποθετήθηκε η πλάκα, την οποία την είχε, η Μαρμάρνη Πλάκα, την οποία την είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Βουλή. Όλο αυτό το γεγονός ήταν η πρόεδρο της δημοκρατίας, λίγο πολύ τα ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, ακριβώς γράφει η μαρμάρινη πλάκα που μπήκε μάλιστα και σε σημείο που για να τη διαβάσει πρέπει να κατέβει στο δρόμο. Εκτός αν κάποια στιγμή όταν φτιαχτεί το κτίριο τοποθετηθεί πάνω στο κτίριο, όλα λεπτομέρεια. Γράφει λοιπόν η πλάκα Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Αθηναίων. Και από κάτω σε αυτό το κτίριο στις 8 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονού Αγγελική Παπαθανασόπουλου, επαμινώντα Τσάκαλη, θύματα του τυφλού μίσου που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους, ποτέ ξανά Μαΐου 2020. καλός μπήκε η πλάκα. Πολύ καλό, τόσα χρόνια, κακό δεν είχε τοποθετηθεί, όπω είπε και. Ένα μέλο των οικογενειών εκεί, ότι κάθε χρόνο πήγαιναν στο κενό, κατέθεταν τα λουλούδια. Έχει μια σημασία και για τι οικογένειε και για όσου συζητάμε αυτό το θέμα να υπάρχει αυτή η πλάκα εκεί. Το θέμα είναι η τελευταία φράση, θύματα του τυφλού μίσου που γεννά ο διχασμό. Τι ακριβώ διχασμό είχαμε το 2010? Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση που ήταν και από τι μαζικότερε που έχουν γίνει σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια, ποιο ακριβώ ήταν ο διχασμό? Τι, τι ονομάζει ω διχασμό, το τυφλό να το δεχθούμε ότι υπήρχε. Ε, ο διχασμός μερικές φορές έχει τυφλό μίσος, άλλες δεν έχει. Όμως πέρα από αυτό, εδώ ποιος διχασμός υπήρχε τότε. Γιατί όλη αυτή της κυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων κατηγορούν τους άλλους, όλη την άλλη πλευρά, για ιδεολειψίες. Εδώ ακριβώς υποδηλώνεται και με μαρμάρινη πλάκα πια και δεν θα έπρεπε γιατί είναι και τα ονόματα των νεκρών από πάνω για σεβασμό προς τους νεκρούς να μην περνάει κανένα άλλο μήνυμα διχαστικό, απολύτως διχαστικό γιατί αν εννοεί διχασμό το ότι κάποιοι Έλληνε αρκετοί στην πλειοψηφία τους δεν ήθελαν τα μνημόνια και κάποιοι τα ήθελαν αυτό ακριβώς δεν είναι διχασμός, αλλιώς λέγεται οπότε η προσπάθεια όλη αυτή είναι λίγο παράξενη ή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα Οι άνθρωποι που το σκέφτηκαν και το οργάνωσαν Είναι λογικό να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο Τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Για να μείνουμε στο διχασμό και να κρατήσουμε τη λέξη Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν είμαστε διχασμένοι Ναι μαζί θα πάμε και πάλι μπροστά Μαζί θα νικήσουμε Όλοι μαζί Κα***μένοι γα... και όχι διχασμένοι <Το> Ε, πα πα, με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, πρωί-πρωί. Κατάλαβε Μπουμπούκο με το χρυσό ρόλεκ τη Μπουμπούκα στον καρπό, μου λέει Α το διάλογα χαμένε. Και βέβαια, λέω. Και λίγο Μπινελίκη. Τι λίγο πολύ έχουμε. Σήμερα χρειάζεται που και που για όλα αυτά που συμβαίνουν η τρίτη επίσημη συνομιλία την οποία σε σποτ που δεν θα παιχτεί γιατί τα απέσυραν, αν και δεν ήταν σεξιστικό είναι του Χρίστου Λούλη του, ηθοποιου, του ηθοποιού με εξέχων πολιτικός τέλεχος της συγχρόνου πολιτικής ζωής της χώρας. Με μπαίνει τηλέφωνο το πρωί. Προϊόντου. Πρωί, πρωί. Τέλο. Μου λέει και βέβαια. Δεν ξαναπονάτε να ποτέ στη ζωή σα. Ποτέ μα ποτέ. Μόνοι μα. Τέλο ο πόνο στη μέση. Μου λέει. Οι διαχρονικών για όσοι έχουν προβλήματα φίλε και φίλοι με ε, μυκού πόνου και τα λοιπά. Είναι ό,τι το έχει γίνει. Μήπω πρέπει κάπω να προσέχουμε. Λέω. Πάμε όμω των δρομαγικών. Μου λέει. Όσοι έχετε καούρε, Όσοι έχετε ε, ξυνήλεσ, ε, ε, γάστροφαική παλιδρόμηση, προβλήματα με τη χώρα του μάχου κλπ. Πόνου στο μάχη, κράπεζε στο μάκο, <σοπήρχος> μου λέει το στομακικό είναι εξαιρετικό προϊόν παιδιά <am repertoire> ακριβώς αυτό είναι το θέμα σου λέω φάτε φάτε φάτε <palos> επιστολές του Ιησού Χριστού του ίδιου <aclutri> και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει μου λέει πουκωμα, πουκωμα πουκωμα, πουκωμα Γιατί τώρα που ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τελοπόν Τον αποφεύγουμε και αποφεύγουμε τα χειρότερα. Αποφεύγουμε και τον κύριο Τελοπών για ευνόητου λόγου αισθητικής πάνω απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε 2020, έχουμε ύφεση. Θα έχουμε, θα έχουμε. Πάνω που πήγαιναν όλα καλά, είχαμε τελειώσει από τα μνημόνια και θα είχαμε την full ανάπτυξη όπω την περιγράφανε τα κυβερνητικά στελέχη, Νέα Δημοκρατία, Πρωθυπουργοί, Ευρωπαίοι, Θεσμοί. Για να δώσουν έτσι ένα τυράκι σε αυτό το λαό που δέκα χρόνια υπέμεινε όλα αυτά που υπέμεινε και τα σήκωσε σχεδόν αδιαμαρτύρητα, έρχεται η ύφεση η οποία θα είναι στη μάπα μα, όπω είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ή όπω το διατυπώνει ο Άδωνη Γεωργιάδη, θα είναι αλλιώ. Ε, με το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει, με την αίσθηση ασφάλεια που υπάρχει στον κόσμο, με την καλή φήμη που αποκτήσαμε στο εξωτερικό. Και με λίγη τύχη, γιατί δεν θα χρειαστεί και τύχη, τα πάντα πάνε καλύτερα των ομενομένων. Λέγοντας, τις ξεκαθαρίζοντας, δεν θέλω να πω τον κόσμο, το 2020 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα, με σίγουρη αύξηση ενέργειας και με σίγουρη ύφερση. Ωραία τι έχει να γίνει! Ε, μάνα μου θα κλάψουνε μανούλες πιστεύω πιστεύει αφού το πιστεύει ε, μάλλον θα γίνει γιατί ό,τι πιστεύει βγαίνει ο Άδων Γεωργιάδης ε, τα είπε νομίζω στην έρτη το πρωί γιατί βγαίνει συνέχεια έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο Όμω εκεί μίλησε και για το σκηνικό προχτέ, γιατί από σήμερα ανοίγουν και κάποια, από την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και κάποια μαγαζιά, εστίαση στα περίφημα. Οπότε πήγε μαζί με τον υφυπουργό του, τον κύριο Παπαθανάση, και πήραν ένα μέτρο και μετρούσαν, αφού φορούσαν αυτέ τι προσωπίδε, τι ειδικέ μάσκε, μετρούσαν πού θα μπει το κάθισμα στο τραπέζι, πού θα είναι το τραπέζι, ποιο θα είναι πλάτη, αν χωράει να περάσει ο σερβιτόρο. Και όλο αυτό προσπάθησε για άλλη μια φορά, επειδή η εικόνα είναι κάπω παράξενη να Πήγαμε σε 4-5 διαφορετικά αστιατόρια για να μελετήσουμε διαφορετικέ εκδοχέ καταστημάτων και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε και πώ μπορούμε να έχουμε τι αποστάσει χωρί να κοιτάμε. Χαριόνες. Δηλαδή, θα είναι άλλη απόσταση αν σε πλάτη με πλάτη, άλλη απόσταση αν έχει οπτική επαφή. Ξέρετε, το πρόβλημα με τον ιό αυτό είναι τα σάλια. Είναι όπω μιλά, να φύγεις σάλια από το στόμα σου και αν είσαι συμφορέα να κολλήσει τον ιό σου. Γι' αυτό βάζουμε τι μάσκες. Μάσκε βάζουμε, και να δηλαδή, βάζουμε για να παρατέσουμε το ιό μα. Δεν βάζουμε τόσο για να παρατέσουμε τον εαυτό μα. Ξέρετε το πρόγραμμα είναι τα σάλια. Θα σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά. Είναι ένας κύριος. Σάλια. Ξέρετε το πρόγραμμα είναι τα σάλια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι πριν τον κορονοϊό. Δεν είναι τώρα του κορονοϊού τα σάλια και κυρίως τα πολιτικά σάλια που τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε να εκπορεύονται από πολιτικούς, βουλευτές, υπουργού, ε, άνεργους πολιτικούς, δημοσιογράφους, που αυτό είναι και καλύτερο. Ας παρακολουθήσουμε την τέταρτη συνομιλία, βιντεάκι που δεν κυκλοφόρησε, του Χρήστου με πια. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, πρωί, πρωί. Ε, ναι, παρακαλώ, πα, πα, παντοπολείων η αυθονία. Μου λέει. Εσείς είσαι εκεί, Στέφανε. Και βέβαια, της λέω. Πού θα πάμε. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Μου λέει. Να στείλει σπίτι, ένα κιλό μακαρόνια από κοινού τα... Ξεκίνητα, ωραία. Μου λέει. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα κάνει με κοιμά. Ναι. Μου λέει. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, και Στέφανε. Μήπως πρέπει κάπως να προσέχουμε. Της λέω. Ναι, και Μου λέει. Μισό κιλό καφέ από τον καλό. Α, ε, και Από τον καλό. Ένα κουτί Π, π, πόσο το κουτί, πόσο το κουτί. Με ρωτάει. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει σχήμα. Και βέβαια. Τη λέω. Κουτί. Μου λέει. Κουτί, ακού και η Κουτί είναι κοκο Γιατί δεν πάμε στην πλατεία που θα έχει και κόσμο. Τη λέω. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε Μου λέει. Και με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως με κάνει ό,τι θέλει, μου λέει. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα, σου λέω. Τη λέω, θα είναι όλοι εκεί. Άρα μπορεί να είναι και ο ιός. Μητσοτάκι. Εκεί. Κι αν είναι ο ιός εκεί, τότε όλοι οι υπόλοιποι πρέπει μάλλον να είμαστε κάπου αλλού. Γιατί τώρα που ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι είναι. μαζί με το τρία. Ε. Ένα, δύο, τρία. <laughs> Μίνει μια μουτζα σε κρεμότητα Οπότε έπρεπε να την παραχωρήσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, κάθε μέρα: 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε, σα περιμένει, πείτε τα δικά σα για το Λούλη και όλα τα άλλα πάρα πολύ. Όμορφα, έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώ. RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού και τη εκπομπή. Εδώ βλέπουμε ότι στέλνετε αυτή την ώρα. Θανέστα Θανασόπλου, τον είπαμε και πριν, ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site, τώρα μα ακούτε εκεί live μετά τα στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει να κάνει και εγγραφή και chat, διάλογο δηλαδή όπως θέλετε για σεξιστικά και άλλα σχόλια. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διεθμίσεις. Απόστολε, Έλα. Γιατί έπεσε τόσο χαμηλά! Πού να πάω, δεν είχα να πάω πιο χαμηλά, θα πήγαινα κι άλλο! Πήγε στο χθες. Τι στο Σίδεμα, χθε! Τι δουλειά έχει, εσύ! Ξέρει τι θα πει καλλιτέχνη στην αρχαία Ελλάδα! Τι ήταν, ο καλλιτέχνη! Τι ήταν, ο καλλιτέχνη! Εσύ είσαι ο καλλιτέχνη, ο εργάτης Ο εργάτη της τέχνη! Μπράβο, έτσι το είδα κι εγώ και πήγα. Το είδα πολύ ρομαντικά, τι έγινε, γιατί! Γιατί δεν έπεπε, δεν έπε, δεν έφεγε. το καλάν, όπω σου είχε πει, το καλάν, Γιατί το καβάλεισα! Έπρε να, να μην πά, εσύ αποτελεί Ελλήνια, παγόνια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ω ταπεινό πήγα. Θεώρησα ότι το καλάμι το καβαλό. Αν θεωρήσω τον εαυτό μου εξαίρεση, που είμαι, έτσι. Δεν είμαι σαν κιόλα σε δάφτου, αλλά τέλο πάντων. Όχι με την έννοια, αφού πράγματι είσαι εξαίρεση, δεν είναι ότι καβάζει το καλάμι. Αν θεωρήσει τον εαυτό εξαίρεση, αφού το λέει κάποιο άλλο, όπω έλεγε και ο μεγάλο ο Σοκράτη. Ο Σοκράτη, ο σοφό, <laughs> ξέρει τι ήταν κι αυτό. Καλά, α τώρα, α τον διέκανε. το λέει, τα συμφέροντα, Θέλουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και να μπάσουν όποιον θέλει να δει στην Ελλάδα ανεξέλεκτα και να δει τι έχουμε να πάθουμε το καλοκαίρι διότι όλα αυτά τα συνθέα που για την κοσόμα Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει Γεια σου! Ναι. Έλα. Κάτσα Έλα. τώρα αυτό το βορίδι για να μην λέμε και πολλά ε, με αυτά που έλεγε. Θέλω να θυμίσω σε αυτό ότι όταν ανέλαβε να υπερασπιστεί την Bauer και την Energa που είχαν εκλέψει από τον ελληνικό λαό. Εκλέψει τώρα, δεν είχαν εκλέψει. Λοιπόν, Ή πήγαν είχαν... κάποια ψηλά γράμματα, θα λέγαμε. Και έκαν... δεν τα διαβάσαμε. Είχαν κάνει λοιπόν μια βουτυχτή 200 εκατομμύρια ευρώ. Πήγε να του υπερασπιστεί. Και αυτοί οι Λίφοι πάνε και ψηφίζουν και βγάζουν τέτοιου μαρτ στη Βουλή. Οι Έλληνε, ανεξάρτητα τι πιστεύει. Ψήφισε έναν άλλο μαλάκα, <μήλου> μην ψήφισε το μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα. Ποιον μαλάκα να ψηφίσει δηλαδή, αυτό δεν καταλαβαίνω. Άμα είσαι παρεμένος, ψήφιζες έναν άλλο μαλάκα. Δηλαδή, και θα πάμε στο λιγότερο μαλάκα, μα wsz... μπράβο. Μα ωραία ώρα, με είσαι και, ε, και εσύ. Αυτό ο ρουφάνοι, ο δεν είναι ρουφάνο. Προκέφερε αφορμή τη Μαρφήν και το ξέχαζε λάθο. Πυνάω λίγο και μου γύρισα λίγο ξέρουμε μια αναγούλα και το θυμήθηκα. Έκανε το ρυθμιλή του πάλι για εκείνη τη μέρα. Ε, δεν μπορεί, τι θα κάνει πώ θα πώ θα ε, Έδωσε τον πιτειρικό το όνομά του, γιατί ο πισιρήκο και καλά κλέβασε τη μαρφίν και ε, ε, είχε κάνει μια επίθεση πριν κάποια χρόνια σχέση με τη μαρφίν Μαρφή, Όντως το στο κεινόταν λίγο προκλητικό Αλλά αυτό τέλο πάντων τον έδωσε και το κατηγορίκε αυτό λέει το Μαρφόρων και ο πυτσιρήκο και αυτή την Μαρφή. Και έδωσε το όνομά του, κανονικά, mm. όνομα επόμενο. Είχε ο Μπλόγκερ. Ναι, ρε. Α, το βρήκε ο Μπογδάνο. Μπράβο. Το βρήκε και τον έδωσε. Σου λέω κανονικά τη συχνότητα. Τον έχει ξαναδώσει, νομίζω. Το που συνεπεί, ε. Ναι, ναι, όχι. Δεν, είναι, δεν, ναι, δεν ναι. έχει εντοπίσει τίποτα. Δέμονε με αυτόν τον μαλάκα. Ποιον από όλου δεν συνεννόμαστε, λέγε Το μαλάκια τη προηγούμενη εκπομπή Α. Γιατί δεν του πετάτε μια μήνυση για παραποίηση δημόσια ονόματο εκπομπής. Δηλαδή εγώ έφτανα στο ράδιο να βρω στα λιροφένια Τι μα λέει Άντε καλά, αυτό νομίζω ότι μα τίγει λέγοντα αυτό Μα είναι πολύ μαλάκα σου Άντε Αυτό είναι άλλο θέμα Όταν λέμε με περικεφαλαία Ε τι χωρί Ο καλό ο έτσι είναι Άμα σκάψεις το Βόρειο Πόλο μια τρύπα στον Νότιο Πόλο πως θα βγεις με τα πόδια ή με το κεφάλι Αν είσαι τυχερός με τον κόλο <laughs> δεν πια δεν παίζεις, Έλα γεια <Τι> Και τι περίμενε ο... μέσα ο άλλο ο Δήμιο να παρέμβει η Παναγία στου κομμουνιστέ. Από να Και τι έχει, δεν κατακάνει <συμίλει> διακρίσει η Παναγία. Ε, βέβαια, δηλαδή, δηλακάνει... δεν κάνει. <συμίλει> δεν μπορεί να, να κάνει ψευστήρι. Όχι, ρε, γιατί είδε δηλαδή, αυτού που την εκπροσωπούν να μην κάνουν διακρίσει. <συμίλει> δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλά, σα αρέσουν, δεν σα αρέσουν αυτά είναι. Ναι, δεν μ' αρέσουν όμω. Ορφείλω να το πω. Επίση, για την ακροδεξιά αρχιδεότητα που είπε τώρα του Βορείδη. Τι περίμενε, κάτι διαφορετικό. Συλλογική ευθύνη δεν υποστηρίζουν αυτοί. Ένα ήταν στο χωριό <συμίλει> που σκότωσε. <συμίλει> ένα Γερμανό, πάει όλο το χωριό. Έτσι δεν είναι. Συλλογική ευθύνη. Όλοι οι αριστεροί πρέπει να εκτελεστούμε. Και τελείωσε να ξεβρομήσει το τόπος. Πέτα ιδέες εσύ, σημαντικά. Μπράβο. Αύριο έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Πράβω έρχεται η καταστροφή, έρχεται η καταστροφή. Έρχεται, έρχεται. Τώρα δεν την πληρώσει ο τώρα την εστάτε τώρα να τη πληρώσει την ειδήματα, τέταρτο μνημόνιο. Πέτα το Τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Και μετά θα έρθει το πέμπτο. Μην νομίζετε θα χαλαρώσουμε. Πάντα θα έρχεται ένα μνημόνιο. Γι' αυτό πανταζής τα έχει περιγράψει και τα έχει τραγουδήσει με αυτό το άρτιο άψογο άσμα.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 Νέα εκδοχή στην απόσυρση του τηλεοπτικού σποτ με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Λούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της απόσυρσης δεν έχει να κάνει με το σεξιστικό περιεχόμενο, όπως επισήμω ανακοινώθηκε, αλλά με το γεγονός ότι ο Χρήστο Λούλη στην πρόσφατη ταινία του Κώστα Γαβρά ενσάρκωσε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία διαμαρτυρήθηκαν εντόνω με βαρύ χαρακτηρισμού κατά τον Βαρουφάκη και Λούλι στον Πρωθυπουργό να αποσύρει το σποτ. Εν μεταξύ, χειρότερα και από τον κορονοϊό αποδεικνύονται όλα τα τηλεοπτικά σποτ τη πολιτική προστασία με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, Θοδωρία Θερίδη, Δίκη Σταυροπούλου, Γιάννη Λούλη και Κατερίνα Λέχου. Η συνεχή επανάληψή του προκαλεί εκνευρισμό και διαταραχές στους τηλεθεατέ σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου τη Φλωρεντία. Κάτι που προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση η οποία σκέφτεται να δημιουργήσει νέα σποτ αναζητώντα πρωταγωνιστέ από τα reality μαγειρική. Επίδομα Plexiglas θα χορηγήσει η κυβέρνηση στου λουόμενου των παραλίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρήστου Σταϊκούρα, κάθε λουόμενος θα λαμβάνει 15 ευρώ με την προπόθεση ξαπλώστρα του να είναι κυκλωμένη με Plexiglas και ο λουόμενο να είναι μέσα σε αυτό. Το Υπουργείο μελετά και το ενδεχόμενο ενό έξτρα επιδόματο Plexiglas σε όσου παίζουν ρακέτε στι παραλίε. Σκεφτόμαστε να δίνουμε 20 ευρώ σε κάθε παίκτη ρακέτα αρκεί να την παίζει μέσα σε κλοβό από πλέξι γκλάς, τη ρακέτα. Δήλωσε ο κύριος Ταϊκούρας. Εντολή για απόσυρση από τα καταστήματα όλων των CD του φίβου Δεληβοριά έδωσε ο Άδωνη Γεωργιάδη θέλοντα έτσι να τιμωρήσει το γνωστό καλλιτέχνη για τι δηλώσει που έχει κάνει. Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα σε τηλεοπτικό παράθυρο τραγούδισε παράφωνα ο ίδιο το τραγούδι Ένα σκύλο στο κολονάκι για να δείξει το μένος του κατά του γνωστού τραγουδοποιού. Κάτι που έκανε όλου του άλλου καλεσμένου να τραπούν σε άτακτη φυγή μη το ακρόαμα. Καιρός. Καιρός να ξεσκουριάσουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ πάνω σε πιτσιρικαρέους που αλυτεύουν σε πλατείες και εκτός εξ αρχείων. Στέλνει εδώ μήνυμα να σε κορατήσω χάρης και λέει ο γιος μου λέει, 10 χρονών είναι ο του, ότι άμα φύγει ο Άδωνης από την πολιτική τότε πάει, Εσύ θα χάσετε τη δουλειά σας. Λέει ο γιος του, χάρη που είναι 10 χρονών, επειδή έχουμε πάρα πολλοί Προφανώ ο γιο δεν είχε γεννηθεί, δεν θυμάται. Λογικό, λογικό το μπορεί να θυμάται ο μπαμπά. Η Ελληνοφρένια υπήρχε για την εποχή του Σιμίτη. Τότε είχαμε 80% Σιμίτη σε κάθε εκπομπή. Τόσο πολύ. Τα σαρδάμ του, αυτά που έλεγε ω πρωθυπουργό, κάτι γκάφε εκεί, επικοινωνιακέ, ο εξυγχρονισμό που ερχόταν ήταν και εποχή τη ευμάρεια, οπότε. Όλα αυτά ήταν βούτυρο στο ψωμί μα. Έφυγε ο Σιμίτη, παραμένει η Ελληνοφρένεια. Μετά ήρθε ο Καραμαλής, για κουμάτι, μαζί με το Σιμίτη ήταν και ο Κουλούρι, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε ο Καραμαλής, για κουμάτι, Αντόναρη και ένα σωρό άλλοι υπουργοί εκεί. Ρουσόπουλο, κάτι σκάνδαλο, βατοπέδια. Φύγαν αυτοί, παραμείναμε εμείς. Μετά ήρθε ο Γιώργο Παπανδρέου. Σαρδάμ, μόνο τα Σαρδάμ γεμίζαμε τη μισή εκπομπή κάθε μέρα. Και λέγανε πολλοί: Αμα φύγει ο Γιώργος τι θα κάνετε εσεί. Έφυγε και ο Γιώργο, συνεχίζουμε εμεί. Μετά ήρθαν τα μνημόνια, μετά ήρθε ο Τσίπρας, Με τον Τσίπρα, ειδικά μα λέγανε: Τώρα αυτή είναι σοβαρή αριστερή. Δεν θα έχετε τι να κάνετε. Και ξεπροβάλλουν. Καρακόστα, αυλονίτου, μπαλαούρα. Ο ίδιο ο Τσίπρα. Ο παπά από μια άλλη οπτική. Και αυτοί, συνεχίζουμε εμεί. Μη φοβάσαι καθόλου. Ε, Πρώτον, δεύτερον, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει ο Άδωνης από την πολιτική Αγαπητέ χάρη <laughs> Θα φύγουμε όλοι εμείς Ο Άδωνης θα παραμένει στην πολιτική στους αιώνες των αιώνων Μια που είπαμε ΣΥΡΙΖΑ και τζιπράς Εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ Ο Σκουρλέτης βγαίνει να πει για α, το, το εσωκοματικό πεδίο Γιατί ψιλοσφάζονται και τα λέει ω εξή. Εγώ ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διακριτός ρόλος ανάμεσα στους δημοσιογράφους οι οποίοι και τους σχολιαστές μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν και στα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν αισθάνομαι την ανάγκη να πιάσω καμιά συζήτηση. Άρα μας λέτε ότι κάπου εκπορεύετε αυτό. Με τον κύριο, κύριο Βαξεβάνη. Ε, άλλωστε θα σας πω ότι επειδή γνωριζόμαστε όλοι και ο Αντρέας, επιτρέψτε μου να λέω με τον μικρό, με ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Αν νόμιζα ότι θα λέγατε έχω... για το Φαξεβάν, <στά> το ξέρει, σας βεβαιώ έχω... καμία έχω σχέση. Τα... Όχι. <στά> όχι, όχι. ούτε <στά> θέλω. <όχι, όχι, όχι. στά> έχω τα αντισώματά μου, και συνολικά ο χώρος μας, <στά> ε, στην υπόθεση ε, του αυριανισμού. ή του νεοαυριανισμού. Σκουρλέτης, το Μέγκα, ο Ανδρέα που είναι ο Φουσκίδη είναι ο άλλο, που κάνουν αυτή τη συζήτηση και ευθέω βγαίνει ένα τέλεχο και αποκαλεί τον Κώστα Βαξεβάνη ότι υπηρετεί με κάποιο τρόπο το νέο αυριανισμό. Υπάρχει μια προϊστορία, μικρή, όχι μεγάλη, σε αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται θα έχει και ιστορία στο μέλλον. Σήμερα, σαν σήμερα το 1771, γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι, μετέπειτα μπουμπουλίνα έτσι ονομάστηκε, ροήδα τη Επανάσταση με προσφορά στον αγώνα δεν αμφισβητούμε τίποτα από αυτά προς Θεό είναι πολύ ωραία να τα μαθαίνει κανείς να μαθαίνει και την πραγματική ιστορία είναι και πολύ χρήσιμο για τα παιδιά κάποια από αυτά πήγαν σήμερα σχολείο βέβαια έχουν άλλε έγνοιες τις εξετάσει. όμως να σταθούμε λίγο σε αυτές που έχουν ενσαρκώσει ισχυρίζονται ότι είναι μπουμπουλίνες ας ξεκινήσουμε από την ενσάρκωση στο θέατρο με πολύ ωραίο τρόπο πάρα πολύ ωραίο, απίθανα την έχει υποδηθεί, η υποδ Αγάπη μου, μοναδική, δημήτρη μου, εδώ είμαι, σημά σου Είχατε καπετάνιο το καλύτερο Όποια που θα από εδώ και πόρτες θα Μα εγώ θέλω να μείνετε σημά μου Εδώ λοιπόν το βάλαμε αυτό το απόσπασμα πέρα από την τελειότητα, την αρτιότητα, την ερμηνευτική Θα ακούσουμε και άλλο μας Για το κείμενο, το κείμενο εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη σημά δυο φορέ. μπορώ να δω και παραπάνω στο θεατρικό δεν είχαμε πάει ούτε απ' έξω το σημά σου και το σημά μου γιατί πρέπει είναι αυτό ο τρόπος γραφής επειδή είμαστε και λίγο σχετικοί του χώρου που βρίσκεις σε κάποιες λέξεις και αυτές οι λέξεις από μόνες τους σηματοδοτούν ποιότητα, βαρύτητα ποιχή, αλάργεψες και χάθεις άμα το βάλεις αυτό μέσα σε στίχους αποκτά άλλο νόημα το τραγούδι θύμησες, έρχονται οι θύμησες και σου θυμίζουν τι άλλο να κάνουν οι θύμησε. Μίσεψε. Αυτό πάει με το μίσεψε, αλλάργυψε και χάθεις. Αν το βάλει όλο μαζί, έχει πάρει όλα τα λεφτά. Κατόφλι. Παίζει πάρα πολύ και το κατόφλι. Πάντα παίζει το κατόφλι. Το δίλι. Ποτέ δεν απόγευμα ή δειλινό. Το δίλι. Είναι ποιητική, ε, οπτική. Οπότε αλλάζει τα πάντα. Ο διαβατάρη. Επίση μέσα σε αυτή τη λογική. Το μουχρώμα. Στη σάβησο. Το κλείνουμε λίγο λάθο. Γιατί έτσι δίνει μια. Δ, δείχνει βάθος, δείχνει πνευματικότητα το κεφαλοδέσι, το δισάκι, στον νόμο και όλα τα υπόλοιπα αλλά από το κείμενο ας γυρίσουμε στην ε, ερμηνευτική αρτιότητα Ρίχτε! Ρίχτε μωρέ τι φοβάστε! Α, καλά σας λέει! Ρίχτε λοιπόν, ρίχτε! Εδώ είμαι εγώ! Στύριο, την Ευγενή! Δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό! Δεν σε φοβάμαι κούτσι! Κανένα σας δεν φοβάμαι! Εγώ μπορείτε, στις μάχες. Θα στο σπίτι μου! Αν είναι να πάω, από Έλληνες, ας πάω από σας. Δεν μπορεί να δώσει και <θυμάσαι> τόσο πολύ, Έλλειμμα. να γίνει αυτό, μα δεν γινότανε καλώ. Ο Γκούτσι είναι αυτό, γιατί παίζει και ο Γκούτσι. Είναι εδώ, αν το προσέξατε, πριν σκοτωθεί η Μπουμπουλίνα, να μην ταινίσει, παίρνει ανάσα και μετά ξεψυχάει. Βέβαια, ο ξεψυχισμό γίνεται δυνατά για να το ακούσουν και οι τελευταίοι στα, στα πίσω εκεί καθίσματα. Οπότε έχουμε μείνει λίγο γιατί πάντα μα συγκινούσε αυτού του τύπου η ερμηνευτική αρτιότητα, ικανότητα, δυνατότητα. Πείτε το όπω θέλετε. Τώρα θα ακούσουμε λίγο από την τότε Μπουμπουλίνα μαζί με τη σημερινή Μπουλίνα. Καλό αλλιώς. Στη θάλασσα. Αλλιώς πιέρχομαι Μονάχα εκεί μου ρε αλυθινά Μονάχα εκεί Είμαι η νέα Βουμπουλίνα Είμαι η νέα Βουμπουλίνα Είμαι η νέα Ήρωες του 1821 Εγώ σε θεωρώ είναι, είναι νέα αλήθεια Η νέα του 1821 Η νέα του 1940 Ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος Και θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα Δύσκολο Δύσκολο της Μα η, η Λουκά είναι εδώ που θέλει να είναι και Μέγας Αλέξανδρος ταυτόχρονα και Βενιζέλος και Μπουμπουλίνα, είναι η Μπουμπουλίνα, τα άλλα δύο θέλει. Η Μπουμπουλίνα είναι σίγουρο και θέλει να ελευθερώσει την Ελλάδα, είναι και λίγο δύσκολο όπως λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής από παλιά εκπομπή. Ε, αν θυμόσαστε, επί ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αναφερθήκαμε και λίγο, που τον έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, Υπουργό Εθνική Άμυνα ήταν ο πάνω Καμένος Δεν ξεχνιέτε όλο αυτό. Μια από τι πράξει του, όχι τα και όλα τα άλλα, ούτε οι βάσει οι πολλέ που γέμισε την Ελλάδα, ενώ η αριστερά δεν θα έφερνε βάσει. Ούτε ότι είχε πάει στη Σαλαμίνα και είχε καταθέσει τα λούδια στην ακρογιαλιά για να τιμήσει του νεκρού τη Ναυμαχία τη Σαλαμίνα. Μια άλλη μεγαλειώδη και μεγαλοφύη απόφαση ήταν να αναγάγει αν είναι αυτό το σωστό το ρήμα να προβιβάσει ε, την Μπουμπουλίνα σε υπονάβαρχο το θυμόσαστε που το είχε κάνει είχε γίνει πραγματικότητα το είχε κάνει γιατί ήταν ένα χρέος που έπρεπε η ελληνική πολιτεία να το υλοποιήσει τότε λοιπόν εμείς είχαμε θυμίσει και τα, θα τα θυμηθούμε τώρα γιατί είναι σε εκκρεμότητα πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες κίνησεις Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας σε υπονάβαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και ο Υπουργός Πάνος καμένο αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιό Στέφανος στρατηγό αναβαθμίζεται με τα θάνατον σε Στέφανος στρατάρχη. Ο Σταμούλης ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης αρχιλοχίας. Επίσης, οι στίχοι του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. <ΤΤΕΣ> Ο λοχαγό Κορέλι προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλι. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι προάγεται σε τρομπόνι. Αυτές ήταν αποφάσει του τότε Υπουργού Πάνου Καμένου. Πρόλαβε μόνο την Μπουμπουλίνα να την κάνει, υποναβαρχόλα, αλλά δεν έχει προλάβει. Είναι πρόκληση challenge που λέμε στην νεοελληνική να το υλοποιήσει ο τωρινό Υπουργό Άμυνα ή από εδώ και πέρα η Υπουργή Άμυνα. Λαό μέρο δεύτερων. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη τιμή να σα πιάνει στο στόμα του ο Βελόπουλο. Τι τιμή τώρα φε... και εσύ, ναι. Άρα λέω θα τη δει χριστό τώρα εσύ. Μιλάει για τον χριστό, μιλάει μετά για τον Αποστόλιο. Θα του στείλω χειρόγραφε <Χρουσίλαι> επιστολέ εγώ να δει αν τι πουλάει. Πάντω, Φιλαράκο, σα κατάλαβε. Μιλάμε τώρα τσακάλι. Έκλεισε και το μάτι, δεν ξέρω τι υπονοεί. Μήπω μα βγάζει από την τουλάπα. Είστε δύο, παιδί μου, το κατάλαβε. Δεν είστε ένα όπω νομίζει οποιοδήποτε δεν έχει ακούσει Όχι, και εγώ νομίζω ότι κατάλαβε ότι είμαστε δύο, χωρί να είμαι σίγουρο ότι το πιασε. Αλλά είναι και θέμα αντίληψη καμιά φορά. Τώρα, δεν δε, δεν μπορεί να έχει και το μεγάλη το προσδοκία το το. εκεί. Πολύ ζωστό. Τώρα στο υπόλοιπο ένα που ήθελα να πάρω για τα Αγιοπαρασκευή, ότι καπέρα από το χαβαλέ και το γέλιο που ρίξει έτσι, με το αστείο και τη σύγκριση παρασκε... Αγία Παρασκευή Εξάρχεια, είναι πολύ ενδιαφέροντα κάποια άρθρα και πληροφορίε που παίρνει από τόπου ανθρώπου. Για να δει ότι η Αγία Παρασκευή, η πάνω πλατεία, πάντα αυτό έκανε. Βασικά και εγώ από που παρότι μένω το γιο διαφορετικά σε άλλη περιοχή, όταν είχα πάει σε δύο παρέ, είχε πέρα στην πλατεία. Mm -hmm. Η πλατεία είναι πλατεία. Ο 19χρονο, 20χρονο, 16χρονο, 22χρονο, όταν δεν έχει αφήσει τίποτα άλλο να κάνει. Πού κάνα για παρασκευή. Και Γιατί... βγήκανε εσεί τέτοιο, Τουαλίτε. Σαράζομαι. Εγώ, εγώ μένω δυτικά, δυτικά. Έλα ρε, γέννημα μαθρέμα Δυτική Αττική. Είναι, Έχετε περιφάνεια σας και λόγω τιμή. να τότε να κάνουμε πίσω. Έλα ρε, που δεν μπορώ. Δεν Λοιπόν, εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή, φίλε, ετοιμάζω μια χαρά τραπεζοκαθίσματα να γεμίσω και την πάνω πλατεία εκτό από την κάτω. Τώρα Λουσανά για πεζού να... και Λουσανά... μαρκέ κάτι πεζοδρόμια δεν νομίζω δεν χρειάζονται, το έχουμε Λουσανά... καταλάβει. Λουσανά... Τα πεζοδρόμια φίλε πληρώνουν. Πληρώνει πληρώνε από το πεζοδρόμιο. Παίρνουν λεφτά. Όχι, όχι. Εγώ θα πρότεινα και ο πεζό να πληρώνει για να έχει πεζοδρόμια να περπατάει. Να Τα... πληρώνει ήδη, sorry, ξέχασα. Εγώ πιστεύω πρέπει να φτιαχτεί κίνημα πετρετζίκη. Γιατί έχει και τον Μπεργεράδικο. Την πλατεία Α, εκεί δίπλα. Λοιπόν, οπότε θα... κίνημα η Πετρετζίκη. Η Πετρετζίκη, η Πετρετζίκη τα λέμε. Όπω ήταν οι Παρτιζάνοι, θα είναι η Πετρετζίκη. Είναι παιδε... τέμπορο ομόρε. Κάθε εποχή και τα ήθητε. Απ' την απευθεία ανάθεση, και θα λυθεί το πρόβλημα. Αν κάνουμε τα παγκάκια και παιδε. τα πλακάκια. Ο, Ο καθένα στην εποχή του, sorry. Έτσι, μπράβο, δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα. Μόνο με απευθεία ανάθεση. Για να μην παρεξηγείτε κανεί. Έγινε <ΣΣΟΥ> υπουργός ο, ο Σμαραγδής ως οχι Όχι, αλλά γύρω-γύρω το πάει <ΣΣΟΥ> Δηλαδή στην επόμενη κυβέρνηση βλέπω νιόνιο, Σμαραγδή και πρωτοψάλτη <ΣΣΟΥ> Μπράβο ρεβίλα να φτιάξει. Δηλαδή αν θέλουμε να έχει ένα αύριο πολιτισμός ας πούμε Προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε Αύριο για τους ίδιους, για του υπόλοιπου φυλάκια <ΣΣΟΥ> Εγκρίνω και παρξάνω Αλλή μόνο Γεια σου, παλικάρι μου Γεια yeah. Λοιπόν άκου τι είπε ο μεγάλο Στάλιν Σου έχω ξαναπεί Όταν νικήσουμε θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωροί Στη Γυκοσλαβία ως ελευθερωτές Και στην Ελλάδα ως προσκυνητές Μάλιστα <συσκυντή> <συσκυντή> Ωραία Είναι αυτός που δεν του συγχωρούνε ότι κατατρόπωσε το φασισμό Δεν του το συγχωρούνε Ναι Είμαι ναι εγώ η Λούγκρα, ναι. <συμπ> τα κομμουνιστοτέτια που πάνε δυο-δυο σαν του χιώτε που λέει και ο, ο Τελοπόν εκεί, αυτός ο... <συμπ> ο... που πουλάει τα φάρμακα τα, τα... τα ψεύτικα. Εγώ <συμπ> η Λούγκρα, πού είστε? Εδώ είμαι <έμιγκρα>, καλά, ναι. <συμπ> ε, γιατί δεν σε βρίσκω <συμπ> κοντά στο τηλέφωνο. Με ψαχνέ. <συμπ> Χρόνια, να σε βρω. Χρόνια τώρα μακριά μου, λιώνει, λιώνει. Έφυγα και μέρα νύχτα λιώνεις, λιώνεις Πάντα είσαι να συλλόγε με μόνο Έφυγες και μέρα νύχτα λιώνω Μωρί Λουγκυρα που είσαι Εδώ είμαι καλέ που υπούμανε πάντα Με το φίλο σου τον Κυριάκο Με τον Κυριάκο πέντε καθα κάθε μέρα Τον Κυριάκο τον Τελοπόννη Τον Κυριάκο τον Τζούφιο τον άλλον Τον άλλο Τζούφιο Όλοι, μάζι. Yeah. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω ότι σ' ακούω κάθε μέρα. μπορεί να μην παίρνω τη τηλεφόδα να σ' ακούω. Και πέσα από σ' μου γερά. Μη φοβάσαι κανένα, ναι. Μέχεις την να φοβάμαι. Και... Όχι. Ε, τότε. Εδώ Ελληνοφρένια, πρώτη μέρα της εβδομάδας, σαν σήμερα το 1990 90, ακριβώς, έφευγε από τη ζωή ο στράτος Διονυσίου. Θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, δεν έχει ρεφρέν, είναι από τα λίγα τραγούδια που δεν έχουν ρεφρέν. είναι ναι, δύο στροφές όλες και όλες. να στο παρελθώ, μη μου μιλάς κλειμένα Δεν θέλω πια να με κοιτάς με μάτια δάκρυσμένα τι περνάξε κντε Και δεν να γενιέτε. Αυτό είναι λοιπόν. Το μήνυμα ξυπνά στο παρελθόν. Με το στίχο ότι διαβαίνει χάνεται ότι περνά ξεχνιέται η μουσική είναι του Σταύρου κάξου. Και η στίχη της Άννας Βασιλιάδου. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το πει κανένας άλλος παρά μόνο ο στράτος Διονυσίου. Κάπως έτσι σας αφήνουμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, παιχνό. Γεια σου, Μανάρη, που είσαι εσύ να πούμε. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι να κλείσω νέο συμβόλαιο για την καλλιτεχνική μου καριέρα. Α, σώθηκε. Είμαι χορεύτρια. Κάνω πολύ καλό χορευτικό πάνω στο τραπέζι. Στο τραπέζι, συγκολώ να κάνει. Ναι, την αργοκατεβαίνω σε ένα λεπτό τρει φορέ και με δεκάπατο και χωρί δεκάπατο. Α, α, α, Μανάρη μου Πότε θα σε δούμε. Σε καμία παράσταση. Το γιου που τον ημέρα. Α, τόσο νωρί. Ναι, το αποφάσισε η κυβέρνηση. Είπε 40% πληρότητα. Αντίο. Αντίο παραστάσει. Δεν βγαίνουν τα έξοδα με τίποτα. Το ξέρω. Και τσάμπα να παίξουμε πάλι δεν βγαίνει. Ήθελα να σου πω και το άλλο. Εδώ και καιρό θέλω να σου στείλω ένα δώρο. Το οποίο είναι ένα. Μετα... Ασημένιο είναι δηλαδή. Μην μπαίνει σε έξοδα. Το έχω από τη γενιά μου. Όχι. Ξέρει τι, τι είναι. Είναι ένα νόμισμα που έχει απάνω του βασιλιάδε. Δεν πιστεύω να σου κακοφανεί. Όχι, εντάξει. Αυτά είναι τώρα πλέον ενθύμια. Είναι από το 60. Α, δεν εξαργυρώνεται. Μα για δώρο, τέλο πάντων. Γιατί το α ήμεινε. Α ήμεινε, δεν είναι χρυσό. Α, ε, σε χρυσό δεν κυκλοφόρησε. Ε, κρύμα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα το δεχτώ. Με Μη θεωρεί θυμίζα, δε θέλω. Όχι. Κι άλλη φορά στο έχω δώρο Εκείνο ήταν μίζα Α, εκείνο ήταν μίζα Και τι απέκτησα, εγώ τι κέρδισα Ένα αρχίδη. Ρε παιδιά, στα εξάρχια, τα πρώτα επεισόδια. Και εξάρχια, τώρα, άσε με ξεφτύλα, πέρασε μπροστά η Αγία Παρασκευή. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, βγήκα, δε, δε, δε, δε, βγήκανε μπροστά η Φλόριδα, είναι Άσε με τώρα, παιδιά. είμαστε σκασμένοι όλοι. Ε, και καλά, όλοι Ή να το Θα, θα κάθετε, θα λέει ο, ο, ο Αγιο Παρασκευαγιώτη, με κλώτησε ο μπάτσο με το, το πώ το λένε, με το μαλυμπού ανανά στο χέρι. Και του πέταξα μολότοφ με σμυρνόφ μιούλ. <laughs> να δω τον πλεύρη τώρα να πηγαίνει στην πλατεία τη Αγία Παρασκευή και να μιλάει έτσι ψυχητά. Συγώμει τώρα είναι λίγο πιο πάνω το αμερικάνικο κολέγιο, Κολέτζ, κολέτζ. Ε, γι' αυτό έχουν ξεγερθεί. Ξέρει πω είναι και 10 μέτρα τώρα μιλάμε. την πρόκληση δίπλα τους. Ένα ταξιδί σε ακούει, αλλά δεν έχει σημασία ποιο είναι. Σημασία, Με, σημασία και έχει και αυτό και το κύριο που ακούσαμε από τον πόλο. Όλοι εμεί που σε ακούμε, είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει. Ναι. Τον άκουσαν όλοι όμω. Δεν ξέρω γιατί. Ε, εσύ τι άκουσε, Αποστολή. Δεν άκουσε τον παράπονο του ανθρώπου. Το άκουσα. Ε, τότε αν θα το ακούσουμε όλοι, τι θα πρέπει να γίνει, Αποστολή. Τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη Αποστολή. Τι μεγαλύτερη. Από αυτό που δεν είμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Ε, μιλάω λίγο, Ακαταλαβίστηκα ναι, αλλά είσαι ταξιζής, πανεπιστημιακός. Γιατί, γιατί δεν μου τα λες να καταλάβω. Έλα, είμαι ο Ζακηθινός του σου έχω πει. Άλα. Θέλω να σου θυμίσω ακριβώς το 1968. Μου... Να μην πούμε το 69, καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί. Το 69, καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί. Τους δρόμους έπαιρναν ο όχι, όχι, το 68 στην πλατεία Κοραϊ. Ήταν πρόεδρο τη <χαλή φορή> Επένδυση. <χαλή> Είχ... Έμαθα <χαλή> τι θα πει ο περιβόητο <χαλή> το μίσο του <χαλή> που το είχε στα πόδια του <χαλή> με το μποτάκι που είχε το λεγόμενο Ατσαλένινο Στεφάνι. που <χαλή> το εξήγησε τότε σε ένα λεπεντόγελο που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μίσο λέει του άνθρωπου αυτού νου, που δεν έφτασε στο σώμα του και το βάλε και στα πόδια. Του. Έτσι μου είπε ο γέρο. Αλλά όμω η ζωή ο γέρο έφυγε και κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγει. Και ο περι... Πουπεριβόητο σήμερα που έκανε αυτέ τι δηλώσει για τη Μαρτίνα. Ναι. Εγγυλοπρέπεια. Ναι, ναι. Έχω απάντηση. Τι. Μου γλου, γλου γλου τσι μου γλου, γλου, γλου. Λόγκ, λόγκ, λόγκ, πούκ, πούκ, πούκ, πούκ. Α. Και δεύτερο. Περί φορτίου κορονοιού που ακούμε συνέχεια, πρέπει να έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλο φορτίο στην κάτω κεφαλή μας. Δίνει, ναι, ναι, πολύ φορτίο στην κάτω Το μεινάρισμα πάει σύνδεφο. Ε, και ένα δεύτερο, από την εκπομπή <χει>